και το τραγούδι. Σα καλωσορίζουμε. Γεια σα και είναι, χαρά σας Δεν είναι κάτι Κάτια μακρύ. Θα το λέμε αυτό. Το έχετε καταλάβει. Mm -hmm. Δεν είμαστε κάτι Κάτια μακρύ. Όσο και αν θέλουμε. Θέλουμε πολύ, αλλά δεν είμαστε. Λεί. Λείπει για επαγγελματικέ υποχρεώσει. Είναι στι Βρυξέλλε. Την άκουγα χτες βράδυ. Είχε βγει το mm -hmm. Γκοτάκι και τον Πολιόπουλο. Έλεγε και τι ακριβώ συμβαίνει. Έδινε σφιγμό από την καρδιά τη Ευρώπη. Ή Βρυξέλλε ξέρει. Γιατί δεν έδινε στην ώρα τη και έδινε άλλε ώρε. Α Ας πούμε, ναι. συνέχισε, <συνέχι> τα λέμε σε μισή ώρα <συνέχι> Βγάλε μια ώρα από εκεί ναι. Και εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα ε, Οπότε χωρίς την κάτια μακρύ Είναι η ελληνοφρένια δίωρη και χθες, έτσι και σήμερα Αύριο έχουμε απεργία δημοσιογράφη Δεν θα είμαστε εδώ ούτε στις 12 ούτε στη μία ναι, Οπότε μία ε, θα τα πούμε σήμερα Ό,τι ήταν να πούμε Και ό,τι υπάρχει για να υποθεί Και μετά την Παρασκευή Ναι, κανονικά Το τραγούδι το πρώτο ήταν... Ε, Αυχεμένου κλιμητέ ή προσφυγιά. Α, αυτό. Τέλο. Τι άλλο θε. Πολύ λιτό, πολύ κοφτό. Τι άλλο θε να πει. Ότι πρέπει δραγώδη. για συνεντεύξη, δεν υπάρχει χειρότερο. Να το πει και συνέντευξη. Όχι. Α. Στη συνεντεύξη το χειρότερο είναι πούμε, αυτά, οι να οι μονολεκτρικέ. Όχι, θα δεχόμουν αγώνα στον Τι να σε ρωτήσω. Αν θέλω. Ποιο θέλει να μάθει και τι. Και κυρίω εγώ. Εσένα τι είδα να μπροτρίβεσαι να, να, να μάθει. Δεν υπάρχει έτσι όπω απαντούσες, Ήταν σαν κάποιε συνεντεύξει σε ραδιόφωνα τηλεοράσεις που απαντάνε μονολεκτικά ή σχεδόν μονολεκτικά. Δεν υπάρχει χειρότερο. Ό,τι ρωτάτε. Αυτή, η ερώτηση φταίει. Δεν φταίει ποτέ η ερώτηση. Υπάρχει μια αναστάτηση στο λιμάνι, βλέπω και παρακολουθώ. Να. Έχουν πάει να του πρόσφυγε, να του οθήσουν, προωθήσουν αλλού, μεταφέρουν τη λέξη να χρησιμοποιήσουμε, μαζέψουνε θα μπορούσε κάποιος να πει, έτσι όπως βλέπω να γίνεται. Είναι ε, λίγο σιτζήτα καντιγιέριδες εκεί πέρα, χάνουν λίγο κεφάλιο Δεν είναι μόνο οι καντιγιέριδες, εντάξει είναι, είναι και το δίκιο των ανθρώπων. Κανείς δεν ήθελα από αυτού να μένει στο λιμάνι, σε αντίσκηνα. Άλλα τους είπαν όταν φεύγανε, πληρώσαν για να πάνε σε ευρωπαϊκή χώρα, κανονική όχι την Ελλάδα. Έχουν εγκλωβιστεί στο λιμάνι τώρα ένα μήνα, κοιμούνται στι σκηνέ. Εγκλωβισμένοι αυτοί. Εγκλωβισμένοι κι όλη η άλλη εικόνα του λιμανιού επίση δεν είναι αυτή. Του έχουν μπαλάκι από εδώ και από εκεί. Του έχουν μπαλάκι. Παίζει η Ευρώπη με όλου αυτού. και υποτίθεται χρησιμοποιεί και όρου ανθρωπισμού και αξιοπρέπεια. Η Ευρώπη, κάθε δεύτερη της κουβέντα είναι αυτό. Οι αξίε τη Ευρώπη, η αλληλεγγύη και πώ θα τα κάνουμε έτσι και αλλιώ. Και η εικόνα είναι αυτή ακριβώ που. Βλέπουμε τώρα και στο λιμάνι του Πειραή, η δομένη παραμένει κανονικό όπως την γνωρίζουμε Τι δεν έχει αλλάξει κάτι, εκεί 12-13 άνθρωποι τουλάχιστον έχει καλό καιρό τουλάχιστον είναι έβλεπα και στοιχείο που χώρισαν το λιμάνι στα δύο ανίδες βάλανε ένα ναι. φράχτη κοιμόντουσαν στα Sleepy Bank έξω βοηθάει ο καιρός να τακτοποιηθούν συνεσαγωγικά Η λέξη. <τώ> το χρέο είναι ένα θέμα. Ωραία να σηκώνετε φράχτε και τύχη πάντω. Είναι ευχάριστο <σ> um> παντού. <πάντο> πάντο παντού. Είναι η Ευρώπη των yeah. φραχτών και των τυχών. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη. Δεν μπορεί να τα καταφέρει διαφορετικά. Έχει το know-how. Παλαιότερο και <στη> αυτό Το κοινό <στη> μα πει, Δεν είναι τόσο κοινό, καταλαβαίνω. Αλλά τέλο πάντων. Έχει και ξέρει πώ να λειτουργήσει η Ευρώπη. Ανασύρει ό,τι καλύτερο από το παρελθόν. Που είχε μεγαλουργήσει σε τέτοια θέματα και είχε διδάξει στον πλανήτη πώ αντιμετωπίζει μειονότητε ή το κακό, όπω κάποιο το ορίζει. Ο Εβραίο είναι το κακό, ο Τσιγκάνο είναι το κακό, ο Μοφυλόφιλο είναι το κακό, ο Κομμουνιστή είναι το κακό. Οπότε βρίσκει τρόπου, του μπαγκλαρώνει και βρίσκεις και τρόπου να τελειώνει για να μην υπάρχουν πολύ μπαγκλαρωμένοι μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση. Υπάρχουν τρόποι να ανανεώνεται συνέχεια αυτό. Φούρνη. Ε, κρεματόρια, ντουρς τα περίφημα και γενικότερα και είχε φτάσει Χρήσιμο, πολύ, ψηλά, είναι... πολύ ψηλά έχει το και ο του πλανήτη Αυτά τα έκαναν οι ναζί ναι αλλά τα ανεχόντουσαν μια σειρά άλλων ανθρώπων που ίσως να μην ήταν και ναζί δε οι κάτοικοι γύρω από αυτές τι περιοχές υπάρχει ένα μεγάλο και... θέμα και ο να ζει. Ή υποανοχή να ζει. Ε, εννοείται ε, αυτό, αυτό, σου λέω. Έχει προσαγωγέ να ζει. Ναι, έγινε χαμός. ναι, γίνεται ένα χάμο. Οι κάτοικοι τον γύρω από τα στρατόπεδα συγκέντρωση περιοχών στην Πολωνία, α πούμε, στην Κρακοβία ήξεραν ή φανταζόντουσαν στην αρχή δεν το περίμεναν, αλλά μετά ήξεραν τι ακριβώ συμβαίνει. Βλέπαν τον καπνό, μύριζαν, παρακολουθούσαν, ακούγανε. Γενικότερα υπάρχει έτσι μια συζήτηση που η Ευρώπη τη βάζει κατά από το χαλί τα τελευταία χρόνια. Για, το τι, για τη συνενοχή μπορεί να είχαν άνθρωποι, Θα μου πει τι να κάνουν όλοι αυτοί κάτω από έναν φασιστικό ζυγό Σε όλη την Ευρώπη Πολλά θα μπορούσαν να κάνουν Αν θέλει κάποιος μπορεί να κάνει Το θέμα είναι δεν έκαναν Αυτά παλιά βέβαια, τώρα έχουμε εδώ μόνο τους απειλές. τρόπους. Σε άλλες απειλές, αυτά σε άλλες απειλές ναι, ναι, ναι, τότε, για άλλες, να υπάρχει άλλος φόβος, για να μην κάνει μια, κάτι μια κάποιος. το είπαμε αυτό, εδώ το mail του σταθμού που είναι ανοιχτό μονίμως μπροστά, ε. Ε, στο mail έρχονται διάφορα μηνύματα και βλέπω έχει έρθει ανακοίνωση από τη Χρυσή Αυγή, από το γραφείο τύπου της Χρυσή Αυγή. και λέει «Με αφορμή τη σημερινή μέρα, γιατί σαν σήμερα 6 Απριλίου του 1941, Οι Γερμανοί πάνω στο Βορούπελ, στα ελληνοβουλγαρικά, επιτέθηκαν στη Γερμανία. Και κατάφεραν, έγινε και αυτό που έγινε, και κάποιε μέρε μετά, μέχρι τέλος του μήνα, είχαν έρθει και στην Αθήνα, στα κατάκλειστα σπίτια που έλεγε ανακοίνωση. Λοιπόν, με αφορμή αυτή την επέτειο, βγάζει ανακοίνωση η Χρυσή Αυγή. Να. Και λέει: Την 6η Απριλίου του 1941, το ελληνικό έθνο, που υπό την ηγεσία του εθνικού κυβερνήτη Ιωάννου Μεταξάμ, είχε ήδη του Ιταλού εισβολή, είπε το δεύτερο υπερήφανο όχι ενάντια στου Γερμανού. Ναι. Είναι αυτή η ανακοίνωση Εντάξει κάθε κόμμα Ακόμη και αυτό μπορεί να θυμάται Επαιτίους και τα υπόλοιπα Να θυμίσουμε, καλά κάνει και το θυμάται Το φορτίζει και το χρωματίζει Από τη δική του οπτική γωνία Τα σύμβολα των ναζί Είναι στα μπράτσα των βουλευτών του Χαραγμένα με τα τουάζ Η αντίφαση η τεράστια. Αυτό είμαστε. Οι αντιφάσει μα είναι μια. Όχι, εμεί δεν είμαστε Α, αυτές όχι. οι αντιφάσει μα. <laughs> Αυτή. Ναι, ο καθένα μπορεί να είναι αντιφάσει, αλλά αυτέ είναι εγκληματικές αντιφάσει. Την μια βγάζει ανακοίνωση για να χαιρετίσει το υπερήφανο, όχι που είπανε πάνω στα σύνορα οι Έλληνε υποτομεταξά πάντα, να μην ξεχνάμε, στου Γερμανού ναζί. Και τώρα, 40, 50, 60, 70 χρόνια μετά, τα σύμβολα αυτά, οι χαιρετισμοί των Ναζί είναι. Στου βουλευτέ που βγάζουν αυτή την ανακοίνωση για να θυμίσουν τη μάχη. Εδώ ήταν στον ίδιο το Μεταξά που επικαλούνται. Ναι, και στο μεταξά. μεταξά. Θα ενταχθεί σε εκείνη τη χρονική yeah. περίοδο το να το κάνει σήμερα, να λες ότι μπράβο στους Έλληνε που πολέμησαν τον Ναζί. Αλλά εγώ έχω το σύμβολο τον Ναζί στον πράτσο μου και καμαρώνω γι' αυτό και με κάθε ευκαιρία λέω τα συνθήματα τον Ναζί, του χαιρετισμού τον Ναζί Μήπως και οτιδήποτε να ζητήσω. Δίνομαι όμως... μεστολέ στον Ναζί. Μήπω το βγάλουν αυτοί που δεν το έχουν στον πράξο του. Οι βουλευτέ, χωρί δερματοστηξία. Το γραφείο τύπου είναι, είναι, είναι χωρί, α πούμε. Το χρέο είναι ένα θέμα. Γενικώ είναι ένα μήνα πολύ κομβικό. Τελειώνουν τα βασανά μα. Το έχει καταλάβει αυτό. Νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι. Έρχεται το Πάσχα. Ούτε μήνα τώρα, συγγνώμη κιόλα. Για 15η μιλάμε. 6 σήμερα μέχρι τι 22η. Μέχρι τι 22η μιλάμε για 15η τώρα. Και άλλε 7-8 μέρε μετά, όλη μεγάλη εβδομάδα μέσα στα πανικύρια. Τελειώνουμε με το μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο. Μόνο 6 μήνε. Το έχουμε τελειώσει ενώ δεν το περίμενε κανείς Από Το χτες, πετυχημένο τρίτο μνημόνιο. Να το πούμε το και αυτό για τα λαδιαπένγκαν Το που κάνει το να ζηλεύει που δεν Α. έχει πάρει μέρος Α. Όπως είπε χτες Τι του έλεγε πάλι Κορυφέ στιγμές στο ελληνικό κοινοβούλιο ε, Ο Σταθάκης χτες έκανε μια δήλωση Πήγε το βιώσιμο χρέο μέχρι το 22 μπορούμε Λέει να mm. έχουμε το χρέο αυτό Δεν τρέχει τίποτα μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε Και εδώ μια αλλαγή στάση υπάρχει στο θέμα το συγκεκριμένο και πολύ κομβικό. Να θυμηθούμε μια παλιά δήλωση, έχει μια αξία, του Αλέξη Τσίπρα για το χρέος. Ε, εάν η απάντηση ε, στο πρόβλημα το υπαρκτό, το μεγάλο πρόβλημα, το ότι έχουμε ένα χρέος που παραμένει μη βιώσιμο μετά από δύο διαδικασίες κουρέματος, 20% και 50%. Και αυτό είναι πρωτοφανέ στην παγκόσμια οικονομική ιστορία. Υποστήκαμε δύο χρεοκοπίες. Με την κυριολεκτική έννοια τη κοπής χρέου, έτσι, όχι με την έννοια τη ολική καταστροφή. Και πάλι έχουμε ένα χρέο μη βιώσιμο. Και μα λένε τώρα κάποιοι ότι η απάντηση σε αυτό είναι να μεταθέσουμε το πρόβλημα στο 2016. Εμεί λέμε ότι η απάντηση είναι να βρούμε μια λύση. Πολιτική λύση, οριστική λύση, προς όφελος όχι μόνο τη Ελλάδα, αλλά συνολικά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Εδώ, Αλέξη Τσίπρα, από τα παλιά, όταν τότε υπήρχε μια κουβέντα για να φέρουμε το χρέο στο 16. που είμαστε σήμερα. Και είχε βγει και πολύ σωστά και λέει ότι αυτό δεν είναι λύση. τώρα να το πάμε στο 16 δεν λέει είναι τίποτα. Θέλει μια ριζική. Τώρα βγαίνει ο υπουργό του χθε και λέει να το πάμε στο 22. Και βεβαίω θα βγει κάποιο από την αντιπολίτευση και θα πει: Δεν είναι λύση να το πάμε στο 22. Είναι κομμωδία καταπληκτική όλο αυτό που γίνεται. Ειδικά με τι δηλώσει σιριζέων υπουργών, πρωθυπουργών και στελεχών. Αλλά 6 χρόνια χαρά έρχονται όμω. Δηλαδή αυτό δεν το εκτιμούμε. Ότι τι θα πάει 6 χρόνια σωτηρία γιατί. Πολύ, σωτηρίας, πολύ σωτηρίας, πέσει, σωτηρία Πολύ σωτηρία. Πολύ σωτηρία έχει πέσει και το μόνο που υπαρκτό από τη λέξη σωτηρία είναι το νοσοκόμιο του σχετικό στη γνωστή, στο γνωστό κόμβο. Εδώ είναι ελληνοφρένεια κάπως, δεν Εσύ. είναι κάτι μακρύ. μακρύ. Ε, έχουμε διαφημίσεις, θα περάσουμε σε αυτές και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα σε λίγο. Έχεις ένα χωράφι, το οργώνεις, ρίχνεις το λίπασμα, το ποτίζεις, φάεις το σπόρο. Την ώρα που βγήκε το πρώτο φιλαράκι από το χώμα, γιατί είχε γυρίσει η οικονομία το δεκατές που βλέπαμε όλοι, πήγε όλος ο ελληνικό λαός πάνω στο φιλαράκι και ζωγωρομιδέει. Ε, μάμα, τι μου λέτε. Ε, ήθελε η οικονομία έξι 8 οκτώ μήνες ακόμα για να θερυγέψει. Και εκείνη την ώρα ο ελληνικός λαός που το το Mm. Αυτά λέει λοιπόν ο Άδωνη. Ένα φιλαράκι μόλι είχε βγει επί Σαμαρά. Και πήγαμε mm, και το πατήσαμε το όλοι. το έκανε το τριφυλάκι. Ναι, το πατήσαμε πάντω. Τι ήτανε, δεν ήτανε για το πατήσουμε. Έχει σημασία, ένα φιλαράκι. Όχι, ο τη Βόσου, σου, του yeah. Άδωνη. Okay. Και έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν, στο λιμάνι πηγαίνει ο συνάδελφο, ο δικό μα ο Μαρίνο Αλυφέρη, αλλά μέχρι να φτάσει να σα πούμε εμεί, γιατί υπάρχει μια έτσι αναστάτωση. Πήγε, λέει, εκεί το πρωί. Τώρα, ό,τι βλέπω και ό,τι πιάνω από τα social media με την. Ε, ε, προσοχή που μπορεί να έχει αυτό και την ανοχή σας δεν είναι εντελώς διασταυρωμένο και δεν είναι και δικό μας παρόλα αυτά το ψηλό αναφέρω πήγε ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Βασίλης Παπαδόπουλος βρέθηκε εκεί στην ε και ζήτησε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν ναι. γιατί ήθελε να κάνει κάτι ανακοινώσει στους πρόσφυγες Ήταν λίγο προκλητικός και μάλιστα σας διαβάζω τώρα σε εισαγωγικά όπως τα social media το αποδίδουνε. Είπε ο Γενικός Γραμματέας, δεν θα γίνει on camera, ο χώρος είναι δημόσιος, θα πρέπει να εγκαταλειφθεί και από τις κάμερες και από τον κόσμο. Μία παράκληση. Είναι ευθύνη όλων μας και των media. Μην δότου σε αυτούς μας το μεσημέρι στην τηλεόραση, γιατί προσωπικά έχω την ευθύνη τη εικόνας μου. Είναι δικιά μου εικόνα, είμαι ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικ <χω> <χω> Τους έστειλε όλους τα κάγκελα μετά από αυτό. Απομακρύνθηκαν πιο πέρα κάπως τα μέσα ενημέρωση και ενημέρωσε κάτι είπε αυτό τους πρόσφυγες. Σύμφωνα μετά μέχρι τώρα, αυτό είναι το... αδιασταύρωτα αυτά που σας λέμε. Και αλλά... τους εξόρυξε τους πρόσφυγες. Τι... Και εξόρυξε τι... η ενημέρωση που έκανε ο, ο Γενικό Γραμματέας και εξεχίθηκαν οι πρόσφυγες εκεί μετά. Που αναζητούσαν κάμερε να κάνουν δηλώσεις. Υπήρχε μια ένταση και συνεχίζεται από ότι Μπορούμε να πιάσουμε περισσότερο όταν φτάσει και ο συνάδελφο για να είναι και πιο τεκμηριωμένο. Κάπω έτσι, κάτι τέτοιο έχει γίνει με όλη την, το λέμε με όλη την επιφύλαξη που μπορεί κανεί να έχει όταν διαβάζει τα social media. Γιατί γράφει όποιο θέλει εκεί και όπω θέλει το αναπαράγει. Λοιπόν, αυτά στο λιμάνι. Θα συνδεθούμε όταν έχουμε νεότερα. Κάνουν καθιστική διαμαρτυρία αυτή τη στιγμή οι πρόσφυγε στο λιμάνι του Πειραιά. Ακούσαμε πριν το φιλαράκι από Πάμε. τον Άδωνη ναι, που ακριβώς έχουμε ε, καταλήξει ενώ πήγαιναν όλα τόσο καλά αυτό το λένε και το πιστεύουν οι ίδιοι το λένε και το πιστεύουν οι ίδιοι της Νέας Δημοκρατίας ότι πήγαιναν όλα πολύ καλά από το τελευταίο χρονικό διάστημα εκεί που ήταν ο Σαμαράς και ξαφνικά με όλη αυτή την επιλογή Κάτι στράβωσε και δεν πάνε καλά τα πράγματα με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν το τελευταίο ισχύει. Δεν θέλω να σωτηρία. Που όμω λένε και οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Που βγαίνουμε όπου να είναι. Που βγαίνουμε, όχι μόνο αυτό που οι δείκτε, στου δείκτε, ό,τι έκανε και προηγούμενη προηγούμενοι, τα ΑΕΠ, τα, τα ποσοστά επί του ΑΕΠ, η ύφεση, η ανάπτυξη, η ανάκαμψη, ότι πάνε πολύ καλά και δεν το περίμενε κανεί. Το λε και success story. Δεν το λένε. Θα το το λέγαν, αν δεν το έχει προλάβει ο Σαμαρά, θα το, το έλεγαν και αυτοί, αλλά το λένε με διάφορου τρόπου. Έχουν όμως. την ανοχή, το λέει και ο Τσίπρα. Mm. Δεν θα μιλήσω για success story. Mm. Αλλά λέει πάνω, λέει. Αλλά το είπε ήδη. Δεν το είπε, το <laughs> κανονικά. κανονικά. Ε, αυτά τα success story που τα μετράνε με, στα, με χαρτιά, με κάτι δείκτε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βγάλει, που δεν αφορούν καθόλου τον λαό από κάτω, παρά μόνο αφορούν κάποιε κατηγορίε του πληθυσμού και παρουσιάζουν ευεργετήματα και, ευεργετήματα και πολύ καλέ καταστάσει. Είναι για γέλια, γιατί και η Πορτογαλία μετά το μνημόνιο σε κάποιου δείκτε είναι πολύ καλή. Σε αυτού του δείκτε που θέτει η Ευρώπη, αλλά ο κόσμος από κόσμο από κάτω και μείωση γίνεται. μισθού Τιμή. έχει φάει ε, και ανεργία τώρα. υπάρχει. Το ίδιο βέβαια και στην Ιρλανδία και στην Κύπρο, που βγήκε από το μνημόνιο. Η κατάσταση σε βασικού τομεί δεν είναι καλύτερη από όταν είχε μπει πριν. Α έχει βγει από το μνημόνιο. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μνημόνιο έτσι κι αλλιώ τεράστιο, κανονικό, πολύ αυστηρό. Στρατόπεδο κανονικό μνημονίου, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω η Ευρωζώνη, την οποία, από την οποία τόσο φοβόμαστε να μην βγούμε, που κάνουμε τα πάντα για να μείνουμε, ενώ ουσιαστικά πάση είμαστε εκτό. Δεν είπαμε πάση θυσία. αυτό πολύ τιμητικό για ένα λαό. Είναι, αυτό το είναι η ώρα που πιάνει τόπο. Αυτό το ναι. πάση θυσία πιάνει τόπο το τόπο, τόπο, τόπο πάντως Έχει πιάσει όντως Ας μας γέμισε στον τόπο που λέμε Τι? Μας γέμισε στον τόπο ναι, λέμε. Γέμισες <laughs> με λέμε τον γέμισε και όλα τα, τα τέτοια ε, Θα πάμε λίγο μουσικά ναι, ναι, έχουμε ένα τραγούδι σχετικό με τον Αλέξη Τσίπρα Ποιο? Ε... Υπάρχει τραγούδι σχετικό με τον τραγούδι Αλέξη τραγούδι, Με λένε Αλέξης και λένε πως το έλεγε το άλλο Όχι, ψέματα ήταν ό,τι κι αν έλεγα Ψέματα ήτανε ό,τι κι αν έλεγα. Ψέματα ήτανε δεν σ' αγαπούσα Είμαι παλιό παιδό και σε βασάνισα Γι' αυτό λοιπόν μην κλαις για μένα μην πονά Είμαι παλιό παιδό και σε βασάνισα γι' αυτό λοιπόν μην πλες για μένα μην πονά Na een paleis, ik na een een paleis, ik een landtje. Mijn wassers en mijn na pikjes, na kastjes, Για ένα παλιό παιδό, ρήμανι τη ζωή. Γιατί να φύγει, να φχαζεί από τη ζωή, εδώ όλοι για το στις στι γιατί το είπαμε, μέχρι την Παρασκευή θα πάει αυτό. Ήταν να γυρίσει αύριο κάτι, αλλά λόγω τη απεργία, σα είπα και αυτή με στην ΑΔΔ. Μα δημι... κρέμασε, σαν να λέμε. Ναι, όχι, κρέμασες. δεν πειράζει. Ε, το ότι δημοσιογράφοι. Μα πάνε τρένο, αυλοί. δεν καταλαβαίνω. Έλατε. Τι είναι Βρυξέλλε. Αθήνα. Λαρίσκει. Λα... Λα... Που σου λέει Λαρίσκει. Ναι, <laughs> <laughs> το... στο κτέλ κάτω. <laughs> ε, στο κτέλ. Θα. Αύριο απεργούν οι δημοσιογράφοι μαζί με του δημοσίου υπαλλήλου. Είδε. Στη στήριξη. Δεν ξέρω ποιο στηρίζει ποιον. Αλλά έχει ένα θέμα. Η ένταση συνεχίζεται στο λιμάνι. Υπάρχει και μια εικόνα παράξενη γενικώ. Ε, εκεί που εκνευρίστηκαν οι πρόσφυγες κάποιος πήρε ένα μωρό υπάρχει ένα μικρό μωρό το κρατάει και πηγαίνει επιθετικά προς τους ε, ε, άντρες των, τους αξιωματικούς του λιμενικού το κρατάει ψηλά είναι μια εικόνα με ένα μωρό που παίρνει μέρος εκεί, ξέσπασε κλάματα το μωράκι δεν μπορούσε να καταλάβει τι γίνεται το κρατάει κάπω παράξενα η αγανάκτης βγαίνει εκτό ορίων mm. οι άνθρωποι βγαίνουν εκτό ορίων με όλη αυτή την παλαβή κατάσταση το εκεί. Λογικό, να ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, λογικό είναι όλο αυτό Όταν νιώσαι ότι και σαν τεμάχιο Χτες συναντήθηκε η Λαγκάρτ με τη Μέρκελ ναι, Τα βρήκαν όλα καλά, μια χαρά προχωρά Δεν τα είχαν χαλάσει ποτέ, Α. δεν κατάλαβες Πάντα τα ίδια λέγανε Η Μέρκελ λέει το Δουνουτού πρέπει να μείνει όχι κούρεμα Το Δουνουτού λέει τα δικά του Πάντα μια χαρά τα είχαν αυτοί αποφάσισαν για μας, για άλλη μια φορά χωρίς εμάς και τώρα τι αφού αποφάσισε η Μέρκελ και η Λαγκάρτ θα ξαναμείνει και θα μείνει εδώ το δούνου του που όλο ανοησίες κάνει όπως είπε ο Αλέξη Τσίπρας προχθές το είπε 20 φορές τη λέξη ανοησίες και ανόητη δηλαδή θα Θα έχουμε το αποτυχημένο πρόγραμμα του Δουνουτού. Θα συνεχίσει να ισχύει εφόσον τα βρήκανε η Μέρκελ. Γιατί έγινε όλο αυτό το σόου για να τσακωθεί η Μέρκελ με τη Λαγκάρτ. Ήταν παγωμένο Κάποιοι το κλίμα. Κάποιοι το σκέφτηκαν και αυτό. Ήταν παγωμένο το κλίμα όμω στο Χίλτον χθε. Δεν ξέρω αν τα ήταν λίγο. Έφτιαξε ο Ευκλήδη Τσακαλώτο τον καφέ τη Βελκουλέσκου. Και κολύμπαγε Βελκουλέσκου. Και τι Εκεί έγινε που, που ήταν παγωμένο το κλίμα. Τι σημασία έχει αυτό δηλαδή. Τι. Αυτά τα παγωμένα κλίματα και τι ψυχρέ ματιές που ρίχνουν κάποιοι. Μια χαρά είναι οι σχέσει. Δηλαδή, έχει να χωρίσει κάτι η Βελκουλέσκου με τον Ευκλήδη. Έγινε ένα μείνη καυγά το πρωί, είχε ένα ενδιαφέρον. Ο Στέλιο Παπά, ο μπαμπά σε παράθυρο. Ο μπαμπά του Νίκο Παπά, μέλο κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννη Βρούτσης από τη Νέα Δημοκρατία, πρώην υπουργό Εργασία, Κοινωνική Ανασφάλιση και όλα τα υπόλοιπα. Τροπή! Τροπή σα! Εγώ υπερασπίζω με τον Πρωθυπουργό. υπερασπίζομαι καταρχήν, τον Πρωθυπουργό. Υπερασπίζω τον Πρωθυπουργό καταρχήν, καταρχήν, που κοστίζεται από όλο τον κόσμο. Να ανακαλέσετε, ανακαλέσετε τον Τροπή μα. Τι λέτε. Ναι, είπατε νενέδε. Ποιον είπατε νενέδε? Όλη τη στιγμή ο Δεν σα. Καλά, διατρέπεστε. Διότι... Όχι, δεν τρεπόμαστε. Δεν, δεν, δεν, δεν είδατε τι κάνατε. Όχι τη χώρα, μόνο δεν τρεπόμαστε. Διαλύσατε τη χώρα. Αλλά εσεί είστε υπέρ τη χώρα. Καταχρώντε το δημόσιο. Διαλύμα, χώρο, διαλύσατε είστε αυτό που συμπληρώνετε. το ακούσατε. με τον λαϊκισμό και την ιδεολογιστή σα. Δεν είδατε την κατάτια όπω κάνατε την Ελλάδα. Τριτοκοσμική την καλάτε τη χώρα. Παρακαλώ. Δεν Δي παρακαλώ, άσου εκεί να βγάλουν τα μάτια του μια χαρά. Να χαρούμε είναι. και λίγο. Έχουν φτιάξει. Φλωρέ πολύ τηλεόραση. Ναι, ναι, απλά μην μιλάνε ταυτόχρονα όλοι πάνω στο μικρόφωνο. Δεν ακούγεται τι. Στην τηλεόραση ψηλοξεχωρεί. Στο ράδιο έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Δεν μπορεί να το καταλάβει κανεί. Οι δημοσιογράφοι. Οι πρωταγωνιστέ δεν μπορούν, δεν του νοιάζει. Είναι η δουλειά του να δίνουν παράσταση και αυτοί να καταλάβουν κάποια στιγμή. Και στο θέατρο δεν μιλάει ο πάνω στον άλλον. Τελειώνει ο ένα, αρχίζει ο άλλο. Εκτό και αν γράφει το σενάριο όχλο θέλει. Εκτο Εδώ ακούσαμε καταρχήν το Γιάννη Βρούτση να διαμαρτύρεται επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ κατάντησε την Ελλάδα τριτοκοσμική. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. <laughs> ναι, <ότι τι laughs> ήτανε και ο Άδωνη προχθέ κάτι έλεγε σε έναν. Ναι, ναι, ότι γίναμε τέρι... τι γίναμε τριτοκοσμική. Ότι μα καταστρέψατε και να φύγετε από τη χώρα και τέτοια μα καταστρέψατε από τη χώρα. Τριτοκοσμική. <laughs> ο Άδωνη. Ναι, ότι η χώρα. Και Όχι, ότι. Ο Άδωνη και ο Βρούτση δεν την κάνανε. Όχι, τι <laughs> <και> ήταν. <ο Βρούτσις, laughs> τι είναι η χώρα. Η χώρα είναι οι δείκτε τη. Τα νοσοκομεία δεν είναι τη χώρα ένα δείκτη αν είναι τριτοκοσμική ή όχι. Τα νοσοκομεία πριν από το μνημόνιο. Τι εικόνα δίνανε χώρα πριν από το μνημόνιο, α πούμε. Τι εικόνα, ναι, ναι. Στην καλή εποχή, στην Ευμάρια, του Σιμίτη, δεν είχε πάλι ράτζα. Δεν είχε πάλι ελλείψει. Δεν υπήρχαν μεθ Δεν ε, έλειπε το νοσηλευτικό προσωπικό. Και από τότε λένε ότι θα πάρουν 4.500. Το λένε συνέχεια όλοι οι πρωθυπουργοί. Στηρίζεις, Η παιδεία. ΣΥΡΙΖΑ στη ναι ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η παιδεία και τα σχολεία και τώρα και πριν το μνημόνιο, τι εικόνα έδινε για τη χώρα Ευρωπαϊκή. No, τα okay. σχολεία ήταν Ευρωπαϊκή no, χώρα. Τι, είχαν μια, μια, τα είχαν μια εικόνα του Χριστούγεννα. Με πάνω. τη χάραξη των δρόμων των οικοδομικών τετραγώνων που έγινε από τη μεταπολίτευση και μετά, που είναι ο ένα πάνω στον άλλον με πεζοδρόμια 30 εκατοστών, στην καλύτερη αν υπάρχει πεζοδρόμιο, όλο αυτό την Ευρωπαϊκή χώρα. Έχουμε δέντρο όμω πάνω. Τι έχουν, δέντρο, μια νερά της για κάτι. Στα, στο Γέρακα και στα Πικέρμη και Δεν στα από εκεί. Εκεί. Χωρίς Χωρί και έχουν τι βίλε και περνάνε τα. Οι εκενώσεις... των υποθρατζίδες τι θα γίνει Σωστό. Σωστό. Όλα αυτά και άλλα τόσα και περισσότερα, οι αναθέσεις που γινόντουσαν με φωτογραφικές διατάξεις, οι λαμμογές, η ευνόηση πολύ συγκεκριμένων επιχειρηματιών σε όλους τους τομείς, δρόμους, κατασκευές, προμήθειες, ηλεκτρονικά, είναι ευρωπαϊκή χώρα... Δεν είναι αυτό τρίτο κοσμική εικόνα. Λύσαξε. Λύσαξε. Δεν καλύτε. είναι καλά τα πράγματα ένα χρόνο τώρα. Το ζει ο καθένα και μια ανασφάλεια τεράστια για το πώ αυτή η παρέα στο μαξί μου κουμαντάρει να τόπω το και του αεραστεχνισμού και το πώ σκέφτεται. Ε, στιλ Καρανίκα. Αλλά το προηγούμενο τι ήταν καλό. Ε, παρέα επίση δεν ήταν το προηγούμενο. Παρέα ήταν και το εννοείται Γιατί σου παγώ δεν ήταν παρέα. Μέρα δεν είναι το κακό είναι Το κακό δεν είναι να είναι παρέα. Μάλιστα. Ε, Ένα στο Twitter τότε που είχε διοριστεί ο Καρανίκας, ε. είχε δεν θυμάμαι τώρα Ποιος είχε γράψει. Το θέμα δεν είναι ότι ο Καρανίκας διορίστηκε σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Το θέμα είναι ότι ένας συμμαθητής του Καρανίκα είναι Πρωθυπουργός. Αυτό, αυτό ήταν, νομίζω ήταν πιο καλή αυτή η αντιστροφή. Ε, Τι είναι η σάτυρα, ξέρεις. Τι είναι το ζουμί ναι, της. Ναι. Α, Τι όχι. πρέπει να υπάρχει σάτυρα γενικότερα. Είναι καλή, γελάμε, δεν γελάμε Στη χώρα του Αριστοφάνη Εκκλησιαστικά μιλώντα. Όχι, κανονικά μιλώντα, Τι θα πει εκκλησιαστικά μιλώντας Χρυσαυγήτικα μιλώντα. Όχι, κανονικά Τι θα πει χρυσαυγήτικα Ξέρω, κομμάτι, σε Ποιος μιλάει, ποιος θα πει για τις Ο Γαϊτάνο μιλάει Καλά, μέσα έπεσα επειδή γενικότερα η, η σάτυρα θεωρείται κάτι ως δικαίωμα και ως το οποίο έχει πλάκα και κοιτάξτε οι άνθρωποι επειδή είμαστε αμαρτωλοί από τη φύση μας και έχουμε ερωπή προς το κακό δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε αυτό που λέγεται σάτυρα και τις περισσότερες φορές ε, αυτό που βλέπω θεωρώ ότι βγάζει εμπάθεια και αμαρτωλότητα άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν είναι χρήσιμη η σάτυρα. Και μάλιστα επικαλούνται και τον, τον Αριστοφάνη και ποιον Αριστοφάνη με αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι κακομύριδες, ήταν μέσα, πεζεμένοι μέσα στην αμαρτωλότητά τους και μέσα στην διονυσιακή τους πλάνη. Είναι δυνατόν αυτό να το θεωρούμε ότι είναι, είναι άλλο πράγμα να κάνει χιούμορ με πράγματα διακριτικά μέσα από το λόγο σου. Εδώ λοιπόν μια άλλη άποψη για τη σάτυρα. Όρθια άποψη, μου φαίνεται, ήταν κακομίριδε. Δεν κατάλαβα αυτή, ήταν πιο μένει εκεί οι, από τα διευθυνσιακά. οι Έλληνε. δεν ήταν κακομίριδε. Ήταν κακομίρι και μέσα στην αμαρτωλότητα. Ποιο ξέρει πώ τα έγραφε ο Αριστοφάνη, είχε πει. Ναι, εκείνοι λοιπόν οι Έλληνε που ήταν μέσα στην αμαρτωλότητα έχουν αφήσει κείμενα, διαπιστώσει, παρατηρήσει που κρατάνε ακόμα την ανθρωπότητα όρθια. Αυτοί οι Έλληνε έδωσαν ε, στον πολιτισμό, προσέφεραν συμπίκνωση φιλοσοφικών δεδομένων, ναι. σκέψεων, πολιτισμού, τέχνη. Σε όλου. Αρχιτεκτονική, θέατρο, μαθηματικά, αστρονομία, φιλοσοφία. Η αμαρτολότητα η τότε. Δεν ξέρω αν έφυγε η αμαρτολότητα, αλλά μέσα στην αμαρτολότητα που ήταν τότε όλοι αυτοί, άφησαν φοβερέ παρακαταθήκες που ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποιο να τι ξεπεράσει. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν εκεί. Αυτά που σύμφωνα με τον Πέτρο Γαϊτάνο είναι κάτι κακό και δεν πρέπει και Μέσα σε αυτά κακομήλδες. ήταν και σάτυρα. Φοβερή ανακάλυψη να μπορεί να έχει ένα χώρο. Που θα λε αυτά που δεν μπορούν να πούν οι υπόλοιποι χώροι. Άδικα, μερικέ φορέ ναι, γενικευτικά, ισοπεδωτικά, με μπάθη, αλογικό είναι όλο αυτό. Δεν... Και αν ακούγαμε και τη συνέχεια του ηχητικού του Γαϊτάνου, λέει να σα τι παλιέ ελληνικέ ταινίε. Λέει μόνο εκεί α... γελά. Να, Εντάξει, καλό. Ο Βέγκο δεν το συζητά, ο Βουτσά, ο Αυλονίτη. Αλλά υπάρχει η πολιτική σάτυρα που έχει μεγα... περισσότερε γωνίε, οξύτητα μεγαλύτερη. Ε, Έχουμε υψηλέ απαιτήσει, πιστεύω, Το Γαϊτάν. Τώρα πρέπει να καταλάβει και τη Σάτριο. Καταρχήν πέζεται, το, ότι το ότι έρχεται Πάσχα και βγαίνει, Όχι, τον ενοχλεί, δεν είναι. Την ah. καταλαβαίνει. Ότι θέλει μια την σοβαρότητα, γιατί έχει αμφισβητηθεί από τη σάτυρα όλη του αυτή η προσπάθεια. Η φούσκα. Τον ψαλμών και γενικότερα η εποχιακή καλλιτεχνική δραστηριότητα, να το πούμε έτσι. Είναι εποχιακό. Όχι, είναι εποχιακό. Είναι είναι εποχιακός. Πασχαλινό. Δηλαδή βγαίνει με τα, κουνελάκια, με τα κουνελάκια και τα αυγά. Ναι, είναι και γαϊτάνο. Έχει παλιά δίκιο ο Σαντιγκάη, έχει αποσυρθεί λίγο. Σαντιγκάη και έχει, ο Γαϊτάνος. έχει βγάλει και άλλου δίσκου ο Γαϊτάνο. Τα Αλλά μονοπόλια, κατάλαβα. Το ξέρουμε. Μονο... Δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Τα μονοπόλια. μονοπόλια. Εδώ είναι μονοπόλια. Δεν, είναι μονοπόλια. Δεν βλέπω και κανέναν να θέλει να ανταγωνιστεί. Πριν τον Γαϊτάνο ήταν ένα δίσκο τη Ειρήνη Παπά. Που είχε κάνει το Βαγγέλιο Παπαθανασίου, Παθανασίου Πολύ τα εγκόμια. Άλλω, Πολύ ωραία, ηλεκτρονική μουσική είναι, το Βηγή και ο Γαγάνο κάθε χρόνο το δίνουν και πολλέ ευθυρίδε. Έχουμε Γαϊτάνο το Πάσχα. Δηλαδή, αν δεν είχε σταυρωθεί ο εσύ, ίσω να μην έχει κάνει και καριέρα. Δεν ξέραμε το Γαϊτάνο. Δεν το ξέρουμε το το το από Θεώ. το λάθο του εποχή. Δόξα αυτό αλλά... θεό. Λοιπόν, είναι θέματα όλα αυτά με μα περιπτώσει, γι' αυτό τα θέτουμε εδώ, επειδή ξέρουμε ότι σα απασχολούν και εσά, ενώ στον πειρά συνεχίστε να γίνει ένα χαμό με του πρόφερε. Και γενικά, μια προσπάθεια τη κυβέρνηση να λύσει το θέμα. Και όποτε πηγαίνει ο κυβερνητικό να λύσει θέμα, ξαφνικά γίνεται ένα, ένα κουρνιαχτό, δημιουργείται επιδικαίων αδίκων, όλοι μαζί. Και μέχρι να βγάλουμε άκρη, θα μα πάρει κανένα και θα βγει μετά ο κυβερνητικό και θα πει: Παραποιήθηκαν οι δηλώσει μου, δεν το εννοούσα αυτό, πούμε, δεν ε. έκανα αυτό, ε, περικόψατε ή κάνατε τα διάφορα. Έχουμε και άλλε διαφημίσει. Ο Μάριος Καγίση να τζιβάλει και εδώ είμαστε. <Το> Λέγαμε πριν για την ανακοίνωση τη Χρυσή Αυγή, που βγάζει με αφορμή τη σημερινή επέτειο, ιστορική, είναι και αυτή μία. Και ξεκινάει αυτή, την ξαναδιαβάζω, γιατί το υψημένο είναι σαν Λέει την 6η Απριλίου του 41 το ελληνικό έθνο, που υπό την ηγεσία του εθνικού κυβερνήτη Ιωάννου Μεταξά, έχει ήδη συντρίψει του Ιταλού εισβολή, είπε το δεύτερο υπερήφανο όχι εναντίον του 1941. Ο είχε πεθάνει από τον Γενάρη του 1941, δεν ζούσε. Βέβαια, έτσι όπω το έχει διατυπώσει εδώ, ούτε λέει ότι ζούσε, ούτε ότι δεν ζούσε. Απλά εμπλέκει το Μεταξά γιατί θέλει να τον εμπλέξει για συγκεκριμένου λόγου. Αλλά έτσι όπω είναι διατυπωμένο, θα μου πει τώρα ότι πήρε ανακοίνωση Χρήση Αυγή και ψάχνει το συντακτικά ορθό. Σωστό. Και ένα άλλο μα εγκαλεί γιατί δεν βγάζουμε φωνιάδες εγκληματίε για αντίλογο. Στην εκπομπή δεν θα βγάλουμε φίλε σταύρο. Κάνε φωνιά, κάνε την εγκληματία. Τι λέει. Ε, ότι ε, αφού είμαστε δημοκράτε, γιατί δεν αφήνουμε ε, τον αντίλογο στι ύβριε τη εγκληματική οργάνωση. Oh, ναι. Να ακουστεί. Ναι, είναι άποψη. Ε, δε, δεν, είναι άποψη είναι... δεν θα βγάλουμε ναι, ναι, κανένα φωνιά, κανένα Μια και λέγαμε για αυτά, η Ιβάνα Τραμπ. Η Ιβάνα Τραμπ είπε ότι. γυναίκα γκόμενα του Τραμπ, τι Γυναίκα Τραμπ νομίζω. Η γυναίκα. Η γυναίκα Τραμπ. Ε, δήλωσε ότι οι μετανάστε είναι για να καθαρίζουν τα σαλόνια μα. Και πολύ σωστά βεβαίω. Και θα δείλωνε. Και στο άκουσμα τη διάλεξη των Τραμπ για άντρα. Στο άκουσμα αυτού πήγε ο, ο Άδωνη η και άναψε μια λαμπάδα. Ε, εντάξει. Να, ε, χαρί... δε, θα γίνουν και θα αυτά γίνουν λογικό και αυτά, δεν, γίνουν γίνουν δεν είναι, δεν πρέπει κάποιο να τα πει όλα αυτά ναι όχι, επίσης οι μετανάστες καθαρίζουν καλύτερα από του ηθαγενείς εννοείται το Σουίφερ το, το πιάνε, <laughs> αλλιώς, το αλλιώς. Το πιάνε αλλιώς, ξέρει, είναι θέμα και πρέπει η Αμερική τους σήμερα πρέπει να τα θέσει αυτά τα θέματα το θέμα δεν είναι ο Τραμπ και η γυναίκα του το θέμα είναι ότι γεμίζει κάτι στάδια Με αυτά που λέει, και δεν ξέρω τι θα γίνει στην κούρσα και τι θα. Δεν αποκλείεται τίποτα. Καλά, θα γεμίζει τη στάδια. Και ο, ο Άδωνη, του κάνουν retweet τόσοι yeah, άνθρωποι. Δεν κάθε είναι τίποτα το retweet με το να πάνε yeah, πέντε σε ένα γυμναστήριο που θα. Κανένα ένα μεροκάματο δεν είναι δίπλα. Δεν να μεροκάματα να μόνο. Νομίζω είναι αυτή. Θα είναι και άλλα, αλλά θα είναι και πολλά μεροκάματα που εύκολα γεμίζουν τα στάδια. Η αμερικάνικη επαρχία έχει τέτοιε ωραίε απόψει, όπω παλιά με τον Τώρα εδώ πιο ακραία, γιατί πιο ακραία γίνεται και η ζωή γενικότερα λόγω των αντιθέσεων που οξύνονται και δεν μπορεί να τι λύσει με τίποτα το συγκεκριμένο σύστημα, παρά μόνο με το γνωστό τρόπο που ξέρει και προς τα εκεί πηγαίνει μια χαρά, εφαρμόζει αυτά που έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια και τα κάνει πολύ καλά. Απροκάλυπτο πια. Ναι. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Μάριο το τραγούδι σιγά σιγά. μας πάει στο τέλος όπως έχουμε προγραμματίσει και σχεδιάσει σε λίγο. Αύριο θα έχουμε απεργία. Το είπαμε, ναι. Αύριο Άμα δεν πέμπτη. ακούτε από αύριο το πρωί δεν θα έχει τηλεόραση, ούτε τηλε Θα καταστροφή, λίγο τα αυτιά σας. καταστροφή με έναν τρόπο για το κοινό. <laughs> θα ηρεμήσουν λίγο τα αυτιά σας, θα, γιατί όλοι λένε ευτυχώ γλιτώσαμε. Αλλά απ' την άλλη, όλοι μανιακοί. Μέσα σε ένα κουμπί ανοίγουν τηλεοράσει, ραδιόφωνα. Μα αγαπάνε κατά βάθο. Και να σα θέλουνε... λείψουμε και λίγο. Πεχνιδάκι τώρα απεργίε θα... και τέτοια. νόημα δεν έχουν οι απεργίε, τα έχετε δει. οι απεργίε. νομίζουν λίγο κουφί ναι, ναι. Θα, Έρχεται ασφαλιστικού και με το Ταμείο των Δημοσιογράφων θεματάρα. Αλλά οι αυριανοί είναι με έτσι κάπω παράξενε. Εν περιπτώσει, ό,τι αποφασίζουν τα σωματεία είμαστε των θεσμών. Θέλουμε να υπάρχει όλη αυτή η συλλογικότητα, ακόμη και αν είναι τη Εσία και τόσο λίγο κουτσί, κολοβί και με πολύ παραπάνω από όσο θα θέλαμε όλοι. Ε, σε λίγο έχει ελληνοφρένια κανονική, εδώ τέλειωσε η δεύτερη αντικατάσταση της Κάτιας μακρύ. Ε, μετά το τραγούδι, το οποίο είναι πολύ ωραίο, έτσι έχει μια ωραία ιστορία, προσέξτε τους στίχους. Από πού το ξεκινάει, πού το πάει και τι θέλει να πει. Παραδοσιακό είναι αλλά το λέει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Κοκκινάχη, κοκκινάχη, Κόκκινα χί, κόκκινα χίλι, χίλισα και βάψε το δικό μου κόκκινα χίλι και βάψε το δικό μου κόκκινα χίλι. Και στο μαντί, και στόμα Shira, hier En stobotta, en stobotta, en stobotta, en stobotta, en stobotta, en stobotta, en stobotta, en stobotta, en stobotta, Zeijt er duur, je luwt. Je vat zeijt er, je vat zeijt er duur, je Die ay to staqui nerro tu